Η ώρα του κινήματος δεν πληρώνω Στο μικρόφωνο της πλατείας Δημήτρης Χουμανιάς και Δημήτρης Ζαχαρέας Η ώρα του κινήματος δεν πληρώνω Εννοίω μέτωπο Τηλερεύσιο, ή πλατεία τηλερεύσιο, Μένα, έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε. Δώσε μου δύο μυλιά. Όλα μοιάζουν χαμένα. Μα καλή μου έχω εσένα. Παίρνω φόρα από τη δική σου. Καλησπέρα από την εκπομπή του Κινήματος Δεν Πληρών Ενιαίου Μέτωπο Δημήτρης Ζεχαρίας και Δημήτρης Κουμάνιας, καλησπέρα για εγώ Είμαστε εδώ ε, για την κα, κάθε παρασκευή εκπομπή μας Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ακροατέ, Ιδιαίτερα την Άρια και τη Μαρία οι οποίοι έχουν κάνει like Χωρίς ακατήσεις τους σα, Θα ακούσετε πολλέ αλήθειες σήμερα ε, Από ζητάμε τη συμμετοχή σας και τη διάδοση αυτών που ακούτε έτσι ώστε η πληροφόρηση να διαχειθεί και να είμαστε πολύ πληροφορημένοι πολίτες και όχι ελάχιστοι που φροντίζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτηση να μας έχουν λέγοντας συναχή ψέματα ή διαστρεβάνε στην αλήθεια ή αποκρύβοντας πολλά γεγονότα Είμαστε λίγες μέρες μετά την ψήφιση από τη Βουλή, από τις συμμορίες της Βουλής του τρίτου κατά σειρά μνημονίου το οποίο αυτή τη φορά κατέβασε η πλακατζίδες της αριστεράς που ακούνε στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ φυσικά οι άνθρωποι δεν είναι αριστεροί ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί ό,τι θέλει και να πει ό,τι θέλει ο Βαρδινογιάννης μπορεί να πει ότι είναι ο ο Κόκαλης. Ο Μπέμπολας, ο Κοπελούζος, ο Μητυλιναίος μπορεί να πούνε ότι είναι κομμουνιστές αλλά δεν πάρουν ένα μεγάλο επιχειρηματίες, έτσι ακριβώς και ο Τσίπρας έχει οποιηθεί το πίτλο του αριστερού ενώ στην ουσία είναι ένας εκπαιδευμένος οικονομικός δολοφόνος εκπαιδευμένος στο εξωτερικό έχει έρθει στην Ελλάδα για να εκτελέσει ένα πρόγραμμα που στην ουσία είναι η πλήρη σκλαβοποίηση αυτού του λαού και η παράδοση αυτού του γεωγραφικού κομματιού που λέγεται Ελλάδα στους ξένους, στα ξένα μονοπόλια, τον οποίον είναι υπάλληλος και αυτά τα εκπαιδεύσανε και θα στεκμηριώσουμε σε πολύ λίγο πως ο Τσίπρας είναι ένα οικονομικός δολοφόνος. Ε, το καλοκαίρι του 2014 τον Άβουσο στο δεύτερο δεκαήμερο ο Τσίπρας ήταν στη Λίμνη κόμο, στο φόρμα Μπροζέτη. Το φόρμα Μπροζέτη είναι η ευρωπαϊκή ευρωπαϊκός κλάδος της Λέσχης Μπίλτεμπερκ. Ε, ένα, η Λέσχη Μπίλτεμπερκ είναι ένα, τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας. Εκτελεστικό, όχι αποφάσεων. Εκεί κοινοποιούνται οι αποφάσεις και η Μπίλτεμπερκ εκτελεί. Ο Τσίπρας λοιπόν ήταν μαζί με την Ντορούλα, την Πακογιάννη, στη Λέμνη Κόμου, στο φόρουμ Μαμπροζέτη. Σε αυτό το φόρουμ παίρνουν μέρος μόνο οικονομικοί δολοφόνοι. Απαγορεύεται πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο. Ε, φυσικά ο Τσίπρας πατρονάρεται από την εταιρεία TNEO και όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εταιρεία TNEO είναι μια διαδρική δημοσίων σχέσεων της Goldman Sachs που πατρονάρει και τους δημοκρατικούς της Αμερικής. Κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές εδώ του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται ο το κλιμάκια του ΣΤΕΝΕΟ και πατρονάρει και καθοδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ έχει ολόκληρη ομάδα Αμερικάνων οι οποίες είναι ειδικοί στη χειραγώγηση της κοινωνίας και απλώς με μία μόνο φράση πρώτη φορά αριστερά εξαπατώντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού κατάφερε και πήρε την εξουσία Είναι καταπληκτικό πως οι άνθρωποι που παίζουν με λέξεις, Μπορούν να χειραγωγούν τις κοινωνίες. Ο παπαντρεό με τη λέξη Αλλαγή χειραγώγησε την κοινωνία για πάνω από 15 χρόνια. Ορκίζονταν στο όνομά τους μόνο με μια λέξη Αλλαγή, ενώ στην ουσία ήταν ένας πλάκτος ξάνων υπηρεσιών που εφάρμοσε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αποβιομηχανοποίησε τη χώρα, διέλυσε όλη την παραγωγή τη βιομηχανική αυτής τη χώρα όσο κυβέρνησε, από το 1981 και μετά κλείσανε πάρα, πάρα πολλά εργοστάσια. Ε, το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Νέα Δημοκρατία από τη χώρα βάσει σχεδιασμού το σχέδιο εφαρμόζεται σαν σαλάμι κομμάτι κομμάτι, είναι σαλαμοποιημένο τελευταίος εκτελεστής του σχεδίου ο Αλέξης Τσίπρας ο Αλέξης Τσίπρας η οικογένειά του η οποία είναι κατασκευαστές με τις καπανέα αλφα συνεργάτε. συνεργάτες Παίρνει έργα, έπαιρνε η οικογένεια Τσίπρα όσο ζούσε ο πατέρα Τσίπρα στην Αφρική και πολλά συνέβαιναν τότε στι χώρες που η οικογένεια Τσίπρα έπαιρνε τα έργα στην Αφρική. Μην τζιμπάτε, έχουμε να κάνουμε με μια σειρά οικονομικών δολοφόνων που εκτελούν ένα προδιαγεγραμμένο εδώ και χρόνια σχέδιο. Εμφανίζονται με διάφορε μορφέ, άλλονται σοσιαλιστέ. Άλλονται αριστερή, αριστεροί έτσι, οι, όχι κομμουνιστές, σοσιαλιστές, αριστεροί χύμα. Τι λέει έτσι, είπες πού, φορά αριστερά. Τι σημαίνει αριστερά, μπουρδα, τίποτα, έναν εφέλωμα αριστερό, στην ουσία η αριστερός και δεξίως από τη Γαλλική Συνέλευση, που οι λαϊκοί περισσότεροι αριστερά, και αυτή η οπαδή του βασιλιά ήταν αριστοκρατών στη δεξιά πλευρά, τη Γαλλική Επανάσταση την οποία την ε, οργάνωσε ιστοά των Ιακωβίνων, ιστοά των μασώνων που ήταν στην οδό του Αγίου Ιακώβου, Ροβεσπιέως, Μαράν, Ντατών, όλοι μέλη της, του οποίου μετά εκτελέσανε, γιατί έτσι πάντα γίνεται, επιβάλλοντας ένα καθεστώς που λέμε σήμερα, Κοινοβουλευτική δημοκρατία, κοινοβούλιο που έπρεπε να επιβληθεί τότε, ήταν οι ανάγκε του κεφαλαίου τη εποχή εκείνη και μετά του απέσαιναν από τη σκηνή δολοφονώντα του. Του μάλιστα ο Ροβεσπύρο επειδή ήταν και εβραϊκή καταγωγή, ή και λαζαρέα λέπρα, που ήταν το σαγόνι το πριν τον πάνω στην κοιλωτή και το είχαν δει με ένα μαντίλι. Και ο τρέψε το μαντίλι γιατί έφυγε το, το σαγόνι με τα δόντια. Ε, θα πούμε πολλά σήμερα για μια πάτη, μια πάτης βάρος εκατομμυρίων ψηφοφόρων με ένα πλαστό δημοψήφισμα το οποίο έγινε στο οποίο αυτός ο γενναίος λεός ψήφισε όχι, όχι στα μνημόνια όχι στην καταπίεση, όχι στη σκλαβιά και ο Τσίπρας το έκανε το ναι όχι αποτέχει όχι επιδιπιέστηκε αλλά σκεμμένα εκτελώντα έργο κύριε Κουμάνι, η σειρά σου ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ορισμένοι εξεπλάγισαν με αυτό το μνημόνιο που ψηφίστηκε. ευτυχώς εμείς δεν εκπλαγήγεμε κανό. Γιατί το γνωρίζαμε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα, δεν υπήρχε περίπτωση ότι θα γίνει κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να πω εγώ και να ενημερώσω το μακριοτήριο δηλαδή ναι, μην πιστεύουμε σε τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει από πολύ τόση τίποτα καθίστε και σκεφτείτε ότι είμαστε χρεωμένοι στα 360 δισεκατομμύρια θα πάρουμε και 180-87 τώρα θα πάμε στα 400 δισεκατομμύρια καθίστε και σκεφτείτε αυτά πότε θα αποπληρωθούν, πότε θα ελευθερωθούν δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, ποτέ εάν δεν υπάρχει αγωτική ανάπτυξη μέσα στη χώρα μας εάν δεν υπάρχει βιομηχανία μέσα στη χώρα μας όχι αυτά που μας τσαμπονάνε ότι ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία δεν είναι η βιομηχανία ο τουρισμός παροχή οτι κανώ λάθος Είναι παροχή περισιών παροχή περισιών είναι ο τουρισμος μας ειναι βαρια βιομηχανια δεν ειναι βιομηχανια ο τουρισμος παροχη οτι κανω λαθος ειναι παροχη περισιων παροχη περισιων ειναι ο που βαριά βιομηχανία να μιλήσουμε και για τον τουρισμό επειδή τυχάνει να είναι ξενογότων υπάλλους και γνωρίζω τον τουρισμό να πάμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι Πέντε Αστέρα να δούμε πόσοι ξενοδοχοϊπάλληλοι εργάζονται πόσοι είναι αυτοί οι ξενοδοχοϊπάλληλοι που εργάζονται μέσα εκεί που οι περισσότεροι, δεν έχω τίποτα με τους αλλοδαπούς, είναι αλλοδαπί οι οποίοι δεν γνωρίζουν το πέντερα, μαθαίνουν εκεί και όμως εδώ το ξενοδοχείο λέγεται Πέντε Αστέρα και ο εργοδότης είναι από το που λέει πω θα πάει το 29% το FIBA και το ένα και το άλλο κτλ. Μα δεν πάνε δεν δίνουν του μισθού που πρέπει να δώσουν. Δεν του δίνουν. Οπότε α σταματήσει το παραμύθι αυτό ότι η βαριά μα βιομηχανία είναι ο τουρισμό. Δεν είναι τίποτα από αυτό. Τα, τα αεροδρόμια μα πουλήθηκαν. Αυτά θα τα πάρουν μεγάλα πρακτορία που έχουν δικά του αεροπλάνα και θα έρχονται και θα φέρουν δικό του τουρισμού. τουρισμό δικά τους ξενοδοχεία θα έχουν και η Ελλάδα δεν θα παίρνει απολύτως τίποτα και από τον τουρισμό εγώ αυτό το που έχω να σας πω και να ξέρετε να είστε έτοιμοι για τα πάντα Θα μας στον καναπέ μας και κάνουμε και δείχνουμε δεν βγαίνει απολύτως τίποτα εγώ δεν θέλω να βγω να τα ρίξω όλα στο Τζιπρα γιατι γιατί ήταν 5-6 μήνε, Δεν αν 5-6 μήνε έρωβε να έχουν λύση σε περίπτωση που δεν η συμφωνία. Αυτά τα 40 χρόνια όμως τα προηγούμενα, που βγαίνουν αυτοί στις τελωράς και έχουν το θράσος και μιλάνε και λέει «κάνατε λάθος εκείνο, κάνατε λάθος ποιοι» «Μενιζέλος» «Ο Σαμαράζ» Τώρα δηλαδή μας ξεπετάκτει ξαφνικά και η αυτοί του παζόκ, πως τι λένε, που γεριμματά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και όμως κάδονται και τον ακούνε. Και να πω και κάτι άλλο. Ο Λαφασάνης δεν ήταν δεξιό κέρι του Φλωράκη. Ήταν ή δεν ήταν. Ήταν. <Το> όταν ο Φλωράκης έκανε τη συνεργασία για <Το> <με Το> τη Νέα Δημοκρατία με το Μιτσοτάκι και δεν παρετήθηκε να φύγει. Απλά πράγματα ρωτάω. Γιατί δεν παρετήθηκε να φύγει. Δεν είχε ευαισθησίες τότε δεν ήταν εγκαλουχημένος ακόμα στον ύστερα. Το χαρτοφύλακα πήγαινε πίσω από το Φλωράκι. Ήξερα. Τι γίνεται <Το> τώρα όταν έρθει η ευαισθησία φτιάχνεται τη ζωή τώρα, έτσι. Ναι, ναι, τώρα πρέπει να φτιαχθεί ένα μέτωπο επειδή ο κόσμος είναι σε σύγχυση να το στρέψουν σε ένα μέτωπο μνημονιακό, άγγιμνημονιακό πρέπει να προσπαθεί να γαρτζωθεί από κάπου ο κόσμος, τον έχουν σε σύγχυση τον κόσμο διαψώστηκαν οι ελπίδες του, τον προδώσανε, τον πουλήσανε εντελώς ξεφτιλισμένα και τώρα όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει από πού να πιαστεί, πρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση, ένα, μια καινούργια συμμορία στην οποία πρέπει να πάει όλος αυτός ο κόσμος να εγκατσοθεί από εκεί. Κάπου θέλει να στραφεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Είναι απογοητευμένος, αισθάνεται προδομένος και φυσικά όσο είναι σε τέτοια σύγχυση είναι και εύκολα διαχείρισιμο. Δημήτρη, άκου να σου πω. Πριν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα συζητούσαμε και μαζί και μέσα στο κίνημα τα λέγανε ότι η Ελλάδα ήταν μια κατσαρόλα που έβραζε Σωστό Λοιπόν σηκώσαν το καπάκι, έφυγε ο ατμός και αυτός το εγώ ήταν ΣΥΡΙΖΑ Μόλις βγήκε Αυτό. ο ΣΥΡΙΖΑΣ και ξανακλεί, ξανακλείσαμε το καπάκι Επειδή τώρα με αυτά που γίνανε ξέρω ότι θα ξανασκάσει πάλι το καπάκι πρέπει κάποιο άλλο κόμμα να γίνει το αντιμιμονιακό Οπότε να το ξανασυκώσουμε πάλι να σταματήσει πάλι ένα ταραχή μες στην Ελλάδα Εγώ Μακάρι να διαψεφτώ, μακάρι να ακούω ψεύτης Βλέπω μεγάλη αναταραχή Μέσα στη χώρα μου Είδα, αυτά τα παιχνίδια Της αποσυμπίεσης Τα παγκόσμια κεφάλαια Τα ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά Και τα παίζουν συνεχώς Και συνεχώς οι λόγοι λοιπόν, τσιμπάνε Παρουσιάσανε τον Παπανδρέου Σαν σοσιαλιστή Ενώ ήταν ακροδεξιός ροκάνησε Μέσω του Πασόκ όλες τι επιδοτήσεις, τα πακέτα de τα δάνεια τη δεκαετία του 80 όλα αυτά το 1-3 που είχαμε πάρει από το 79 που πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ναζιστικό μόρφωμα την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δάνησαν σε πακέτα de μεσογειακά προγράμματα δάνεια 1-3, όλα αυτά βγήκαν στο εξωτερικό, όλα η ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια παρήγαγε άλλο 1,5-3 σαν πλούτο, αυτό που οι αστίκων ομολόγηλαν πλούτο αυτό που οι μαρξιστές λένε υπεραξία από αυτή την υπεραξία το 1,5-3 της ελληνικής που παρήγαγε η ελληνική κοινωνία ένα της που έφυγε από επιδοτής και δάνεια και άλλο 800 δις είναι σε τράπεζες του εξωτερικού μιλανε 700 δις στην Ελλάδα η οποία τι ήταν αυτά ήταν αυτά που λάδωσαν και εξαγόρασαν την ελληνική κοινωνία Προσλήψεις, ρουσφέτια, χάρες, βολέματα και, και και Ένα κομμάτι επίσης έπεσε μέσα στην ελληνική κοινωνία. Σε ακίνητα, βίλες, πόρσε, καλή ζωή, μπουζούκια και, και, και. Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι από αυτά τα δύο, τρεις πεντακόσα δις, το ένα 800 έχει βγει στο εξωτερικό και είναι σε τράπεζες ή σε οφσορεταιρείες ή σε φορολογικούς του εξωτερικού. Φυσικά όλε οι κυβερνήσει ξέρουν ποιοι τα βγάλανε γιατί όταν φεύγει ένα έμβασμα στο εξωτερικό αφήνει αποτύπωμα που πάει, ηλεκτρονικό αποτύπωμα γιατί όλες αυτές οι μετακινήσεις κεφαλαίων γίνονται ηλεκτρονικά. Μπορεί εύκολα να βρει ποιο έχει βγάλει λεφτά στο εξωτερικό και αν αυτά τα χρήματα έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή είναι μαύρο χρήμα και αν είναι μαύρο χρήμα, οφείλει ένα κομμάτι να το φορολογήσει με μια βαριά φορολογία, να εξορίσει όπως κάνει η Γερμανία η Γερμανοί με το Σουμάχερ κάνει φοροδιαφυγή 300 εκατομμύρια, τον εξορίσαν από τη Γερμανία. Του πήραν την υπηκότητα και του απαγορεύσανε να ξαναπατήσει τη Γερμανία. Ο Σουμάχερ τα τελευταία χρόνια, αυτός που έχει χτυπήσει και είναι τώρα ανάπηρος, είχε ελβετική υπηκότητα. Πρέπει λοιπόν όλα αυτές τις συμμωρίες, όλα αυτά τα λαμόγια που όλο αυτόν τον καιρό καταχράστηκαν όλο αυτό το δημόσιο χρήμα να τους εξορίσουν με μία. Αυτή είναι από μια προσωπική άποψη την οποία εφαρμόζουμε οι Γερμανοί όσον αφορά τους, δικούς τους Αφού, λοιπόν, θέλουμε μια προσωπικη αποψη την οποια εφαρμοζουν οι γερμανοι οσον αφορα τους Ένωση ναι αλλά όχι μόνο τα κακά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τιμωρία των λαμόγιών ακριβώς όπως στις ευρωπαϊκές χώρες Δημήτρη, δεν ξέρω τι, τι άποψη έχεις. Ναι. Η άποψη βοημένα είναι ότι ο κόσμος λοβάται λέει να μην βγούμε από την Ευρώπη, θα μας βγάλουν την Ευρώπη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, θα πάρουν την Ελλάδα και θα την πάνε που, θα την πάνε στην Παναγία 100. Γεωγραφικά. Εννοείται εννοεί, οικονομικά και πολιτικά γεωγραφικά δεν μπορεί να σου κάνει. Δεν μπορεί, ευρωπαίος θα είσαι. Είμαστε Ευρωπαίοι. Πώς να το κάνει, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Mm -hmm. Και όταν είμαστε Ευρωπαίοι σημαίνει, γιατί πολλοί φοβούνται και λοιπό, από τα πούμε από την Ευρώπη και, λοιπόν... και θα έχουμε πόλεμο, θα μας, μας προλύξουν οι Γερμανοί, οι Αλβανοί, οι Πώς το λένε οι Βουλγαροί και κινδυνεύουμε. Δηλαδή τώρα δεν κινδυνεύουμε. Δεν Γιατί... γίνανε τα ίδια μας υπερασπίστηκε κανένας. Φυσικά. Δεν γίνανε χώρα από τα ίδια τα σύνορα που πήραμε. Φυσικά. Ποιαστή, Γιατί ποιαστή. Όταν όσο... ο... κάνω παραβιάσει οι Τούρκοι παρεμβαίνει <σταλεί> κάποια ευρωπαϊκή δύναμη Συκώ, να τους σταματήσει... Ξεκίνησε να στο σηκώνει κανένα αεροπλάνο. Εδώ έχουνε κατεχόμενη χώρα μέσα στη χώρα μας. Μέσα στην Ευρώπη. Έτσι. Έχουνε την Κύπρο που είναι η μισή Κύπρος και κατεχόμενη. δεν ψάχνει καμία αυτή. Λάνε ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε. Κοιτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ξαναπείτε ξαναπεί την ίδια γερμανικό Χίλτεργκεμπερ είναι ένα απόλυτο πείραμα παγκόσμιας νέας τάξης, είναι ένα πρόβλημα παγκοσμιοποίησης. Ε, εφαρμόστηκε στις πιο ανεπτυγμένε χώρες οικονομικά, ε, γιατί όταν μπορείς και υποτάσεις ε, σε κοινό νόμισμα, κοινή πολιτική ε, και κοινή διοίκηση, τις πιο πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή τη βαριά, Πολύ βαριά τις χώρες που έχουν την πιο βαριά κουλτούρα, φαντάσου ότι γίνεται με τις πολυάνθρωπες πόσο τις ποτάσεις. Είναι ένα πείραμα, είναι το κλασικότερο πείραμα παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να, να πω και κάποιες ευχέ που θέλω. Λε, λε, λε. θέλω να, Αυτή την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, είχαμε ένα ευτυχές γεγονό στο κίνημά μας. Θέλω να πω δύο ναυτός παρτός τον Ηλία, τον Παπαδόπουλο και στην Λέκτρα, που ένωσαν τις ζωές τους. Τους ευχόμαστε ό,τι επιθυμούν στη ζωή τους, να κάνουν πολλούς αφογόνους για να είναι αγωνιστές. Έχεις να προσθέσει κάτι εσύ. Όχι, όχι. σε ευχές μας στα παιδιά ήταν ένα θαυμάσιο ζευγάρι, αγωνιστές και οι δύο του κινήματος, εντάξει έτυχε και έγινε. Μίτσο δεν σου κάνει εντύπωση που κανένα, προ... κανένα κόμμα δεν προσπαθεί να δώσει μία λύση αλλά τι λένε όλα μόνο δάνεια, δάνεια, δάνεια, δάνεια. Ε, Αυτό δεν είπα προηγουμένως. Πότε θα αυτά τα δάνεια, δηλαδή πότε, ε, κοίτα, υπάρχει λύση και επειδή η Ελλάδα είναι πάρα πάρα πολύ πλούσια χώρα λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση. Εμείς στο κίνημα έχουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης αυτής της χώρας ξεκινώντας από το οικοκύρωμα του δημόσιου τομέα κάνοντάς τον παραγωγικό εργαλείο για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Ο δημόσιος τομέας έχει άπειρες δυνατότητες. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν, οι αποσπάση να γίνουν στις θέσεις τους, να εφαρμόζονται, να εξυπηρετείται ο πολίτης, να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί άψογα και να γίνει βάση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μόνο με ελληνική παραγωγή μπορεί να σωθεί η όλη κατάσταση. Όλοι όσοι έχουν αποκτήσει περιουσίες τι οποίες τώρα θέλουν να του πάρουν, σας η χώρα είχε μια παραγωγή έστω και μικρή, έστω και αυτή την υποτυπώδη τη βιομηχανία, αγροτικές δουλειές, εμπόριο ελληνικό και όλα αυτά. Τώρα όσο ε, η χώρα δανείζεται σκεμμένα βάσει σχεδίου, βάσει μιας απάτης η οποία εξελίσσεται ε, τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα γιατί δεν υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, όλοι γιώνουμε μια απάτη. Η λέξη κρίση είναι πλαστή, η δόκιμη είναι απάτη. Όλοι αυτοί λοιπόν εφαρμόζουν μια πάτη, με ένα υπεργανισμό ακό και κάτι δημοσιογράφους του συστήματος που παραποιούν την αλήθεια τα έσοδα των προϋπολογισμών άμα τα δις ήταν 60 με 70 δις σε αιτήσια βάση από αυτά τα 20 με 22 ήταν μισθή και συντάξεις από τα οποία 3 εκατομμύρια 3 δις επιστρεφόνταν στο κράτος με τη μορφή φόρων γιατί οι συνταξιόδικοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν φόρους ένα κομμάτι πήγαινε στα δάνεια που είχαμε πάρει από παλιά, ένα κομμάτι γύρω στα 4-5 δις. Το υπόλοιπο κομμάτι γινόταν δημόσιες επενδύσεις και δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτός ο υπερβολικός ναμισμός. Η όλη ιστορία ξεκίνησε σαλαμοποιημένα για αυτή τη χώρα. Ε, ξεκίνησε με το χρηματιστήριο, μετά με την επέκταση στην πιστοτική, Αυτή η απάτη στήθηκε σε βάθο από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Χούντα ήταν ένα μνημείο τη CIA. Ο Παπαδόπουλο ήταν πράγματι τη CIA με το όνομα Νάσερ, ήταν σύνδεσμο του ελληνικού στρατού από το 1948, οπότε έγινε η κόκκινη προβιά. Η κόκκινη προβιά είναι το ελληνικό παρακράτο που δημιούργησε το 1948. Ε, δημιούργησε τι μυστικέ υπηρεσίε, την ασφάλεια. Και γενικά το παρακράτο, δηλαδή το παρακράτο και το κράτο στην Ελλάδα είναι έναν νέο σύνολο, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Οι κοκκουλοφόροι του βγάζει ασφάλεια, του βάζει ασφάλεια. Γι' αυτό και όταν τους λαμβάνουν του αφήνουν ελεύθερου και κυκλοφορούν. Μόνο προσαγωγέ γίνονται, γιατί αυτά τα παιδιά είναι γνωστά και δεν πρέπει να τα πειράζουμε. Ε, τότε λοιπόν από το 1948 που έγινε η κόκκινη που εφαρμόστηκε η κόκκινη σε όλε τι χώρε που απελευθερώθηκαν στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκαν και αυτέ οι συνθήκε που βλέπουμε σήμερα. Από τότε άρχισε να εκτελήσεται αυτό το σχέδιο κομμάτι-κομμάτι σαν σαλάμι. Ακριβώ μετά τη Χούντα ε, άρχισε μια άκρατη φιλελευθερωποίηση του συστήματο. Καταρρεύσαν οι ηθικέ αξίε, κατέρευσε η οικογένεια, καταρρεύσαν πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Και από εκεί ξεκινώντα, όταν έφτιαξαν πια στο όριμο σημείο και είχαν φτιάξει εγωιστικέ συνειδήσει μέσω τη ε, και μέσω τη κοινωνία, γενικότερα την οποία χειραγωγούσαν, όταν έφτιαξαν 10 εκατομμύρια εγωιστέ, άρχισαν το οικονομικό, να εφαρμόζουν το οικονομικό πρόγραμμα βάσει σχεδίου. Πρώτα με το χρηματιστήριο έγινε ανακατανομή πλούτου από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Ήρθε ο Φρανκ Μόμπιου, έριξε 120 δις δολάρια στην Ελλάδα σε συνεργασία Καρατζά, μύτη Παπαντονίου και στήσαν το χρηματιστήριο. Ο Φρανκ Μόμπιου πάλι. Είναι ένα ιδιοκτήτη φαντ που έχει περίπου 2-3 εκατομμύρια δολάρια στη διάθεσή του. Σαν το Σόρο κάτι, α πούμε, που ταρρύνει σε διάφορε αγορέ και τη χειραγωγή. Αυτό έστειλε το παιχνίδι του χρηματιστηρίου. Μετά το χρηματιστήριο, ακριβώ και όταν είχε γίνει ανακατανομή πλούτου τα χαμηλά προ τα ψηλά, ξεκίνησε η πιστοτική επέκταση των τραπεζών. Αξιότιμα τραπεζέ και δανείζαν αφιβό. Λέγανε πάρτε δάνεια χύμα. Σκλαβώνοντα την ελληνική κοινωνία γιατί κάθε δάνεια και μια σκλαβιά. Τα δάνεια πρέπει να ξέρω ότι είναι σκλαβιά. Οι Σπαρτιάτε είχαν του ήλιοτε σκλάβου γιατί του είχαν δανείσει οι ελεύθεροι Σπαρτιάτε. Οι ήλιοτε ήταν αγρότε που είχαν πάρει δανεικά από του ελεύθερου Σπαρτιάτε και δεν είχαν να τα αποπληρώσουν και μετά έγιναν δούλοι στα ίδια τα κτήματα. <συμπ> την ελληνική <συμπ> ιστορία δυστυχώ δεν μα την έχουν πει, μας την έχουν αποκρύψει. Και την αποκρύπτουν παντελώ. Συνειδητά. Συνειδητά, ναι, γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε εθνική συνείδηση γενικά συνείδηση. Πολεμιστέ, πολεμιστή, η συνείδηση ενό ενδιαπέρμένου ανθρώπου που μπορεί να αντισταθεί, δεν θέλουν έργε συνιδήσει, μπορεί να βολεμένων, με διαλυμένε ειδικέ αρχές, χωρί αξίε, χωρί τίποτα που έγονται και φέρονται. Δυστυχώ είναι ένα σχέδιο το οποίο εξελίσσεται εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία και περνάει συνεχώ. Καταργούνται πάρα, καταργείται η γλώσσα Ναι, διαμαντοπούλου ας πούμε κατόπιν εντολών έκανε πρώτη γλώσσα τα αγγλικά υποχρεωτική γλώσσα στην, στο δημοτικό που σημαίνει όλες οι εκπομπές είναι ελληνοαγγλικά άμα δεις dance with stars ό,τι έχει τηλεόραση είναι στα ελληνοαγγλικά και σιγά σιγά σιγά η ελληνική θα την από τα αγγλικά που θα γίνει η πρώτη γλώσσα που θα μιλήσει στην Ελλάδα θα φύγει κουλτούρα, κουλτούρα, θα φ αυτός είναι ο στόχος, μακροπρόθεσμος βέβαια, που πραγματοποιείται κομμάτι-κομμάτι. Εμείς όλη αυτή την εικονική πραγματικότητα πρέπει να την ανατρέψουμε, να την διαλύσουμε. Θέλουμε τις ζωές μας τις πραγματικές, θέλουμε την αξιοπρέπεια μας, θέλουμε την επιβίωση που μπορεί αυτή η χώρα να μας την προσφέρει αφηδός. Είναι τόσο πλούσια που μπορεί να θρέψει όχι μόνο εμάς, έχει ενέργεια yeah. να δώσει στην Ευρώπη για ε, χίλια χρόνια, για δέκα αιώνες. Ενέργεια, ενώτιά τη κρίτη έχει λίγο μεθανείου του επεξεργασία του. Παράγει εκκλησία ενέργεια τέσσερι φόρμα παραπάνω από ό,τι το πετρέλαιο το Τεχνολογικό Ιστίτρο τη Τουρκία και το Πανεπιστήμιο τη Βρέη. Έχουμε στείλει ολόκληρε μελέτε, ολόκληρε μελέτε στι ελληνικέ κυβερνήσει, το τεχνολογικό Ιστίτου τη Σταιδία και το Πανεπιστήμιο τη Βρέη. Γι'ου συνδέεται που μπορεί να καλύψουν ενεργειακά την Ευρώπη. Για χίλια χρόνια. Δυστυχώ στην Ελλάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή ενέργεια, είτε ηλιακή είτε ολική, η οποία δεν είναι ελεγχόμενη από τα μονοπόλια τα πετρελαϊκά, γιατί και οι περισσότερε κυβερνήσει είναι υπάλληλοι των πετρελαίων. Η Παπαδήλω ήταν, α πούμε, υπάλληλο του Οκφέλεια. Ο, ο Βαρδογιάννη Μελισσανίδη είναι υπάλληλο του. Οι θάλασσε είναι μεσίτε επιχειρηματίε και εφαρμόζουν την πολιτική των μονοπωλίων. Υπάλλουλοι δικαστικοί και πολιτικοί έχουν κάνει ένα χταπόδι ως φύγει αυτό το γεωγραφικό χώρο που λέγεται Ελλάδα. Και σήμερα έχουμε τι πυρκαγιές να δώσουμε και μια πληροφορία. Πριν από 10 μέρες η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε να βρει έναν ασχετονομοσχέδιο στη Βουλή το ότι τα, τα δάση, τα μέρη που καίγονται δεν θα είναι αναδασωτέα. Δηλαδή δεν θα είναι δέντρα αλλά θα γίνουν κόπεδα προς κατοικία. Συντοματικά 10 μέρε μετά αρχίζουν και σπάνε φορτιές όλη την Ελλάδα. Τυχαίο. Μου αρέσουν αυτά τα σκηνικά. Αυτά τα τυχαία σκηνικά. Δημήτρη, έχουμε να πούμε πολλά για το κίνημα. Μπορείς να τα πεις σου. Εμείς, το κίνημα δεν πληρώνουμε ενίω, πρέπει. Ε, η θέση μας είναι, νομίζω το είχαμε πει και σε άλλες σε κομπές, ότι δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση. ήμασταν σε στάση αναμονής. Με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που γίνονται, βέβαια, αρχίζουμε και κάνουμε την ανασυγκρότησή μας. Θέλω να σας πληροχωρήσω συμπολίτες μου και συνάνθρωποι μας ότι κατόπιν οι ενεργείες που έκανε το κίνημα ε, έχουμε μάθει ότι αυτό το μήνα και τον άλλο μήνα διακοπές τραύματος σε οικιακά τιμολόγια δεν θα γίνεται Ο, μόνο σε περίπτωση που είναι μεγάλα τα ποσά δηλαδή όταν εγώ περιρώτησα ποια είναι αυτά Πια θεωρούν μεγάλα πόσα, δεν θέλησαν να μου απαντήσουν, κατόπιν πίεσεις όμως έμαθα ότι είναι από τις 3.000 και πάνω, δεν θα γίνονται διακοπές μέχρι και τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο και μετά πιστεύω ότι θα, έχω, θα έχει το κίνημά μας πολλή δουλειά να πηγαίνει για να επανασύνδεσεις, νερού και ρεύματος. Εχθές πήγαμε στην ΕΙΒΑΠ για κάποια επανασύνδεσεις που θέλαμε να κάνουμε, της γυναίκας αυτήν της ήταν 430 ευρώ βάση προαυξήσεων και τα λοιπά έφτασε στα 1050, βέβαια τρέξαμε κάναμε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε σε κίνημα και τη δεύτερα βέβαια τους το επαναφέρουμε, έτσι είχαν πάρει και το ρολόι και το είχαν κόψει το νερό από τον αγωγό γιατί είχε βάλει κάποιο, κάποια πρόσωδη σωλή για να μπορέσει να παίρνει Θέλω να πω ότι το κίνημα δεν σταματάει ούτε καλοκαίρι. Κάθε Τρίτη έχουμε 7,5 ώρα στα γραφεία μας κατά τζούλ που τα ανοιχτή συνέλευση. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να έρχεστε εκεί και το πρόβλημα να μας λέτε και να ακούσετε τις απόψει μας και να ακούσουμε κι εμείς τις σας απόψεις. όπως μπορείτε και μέσω του διαδικτυακού ραδιοφόνου εδώ πέρα να στέλνετε τις απόψεις σας, τα προβλήματά σας, να σας απαντάμε από εδώ. Έρχομαι τη συμμετοχή σας. Μας δίνετε κουράγιο για να παλεύουμε ακόμα περισσότερο. Από μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσει ο Δημήτρης να σας δώσει 2-3 ακόμα ερμηνείες στο κάθε τήτου. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο θα σας ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε έκτακτη εκπομπή. Από μένα σας ευχαριστώ. Ε, καλησπέρα και από μένα στην αποφώνηση να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν λύσεις. Ε, απλώς δεν θέλουμε να τις προβάλλουν, τις κρύβουν επιμελώς. Ε, θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα και θα με αυτό. Στην πολιορκία της Κωνσταντινόπολης ήταν μέσα 6.000 στρατιώτες με τον Κωνσταντινόπαλαιο λόγο. Απ' έξω ήταν 200.000 Τούρκοι με δυτικού αξιωματικούς, με μηχανικά μέσα τεράστια και όμως η πόλη δεν έπεφτη. 6.000 και τα 200.000 και η πόλη δεν έπεφτη. Η πόλη έπεσε με προδοσία από την Εκκλησία η οποία άνοιξε τι πόρτες και μπήκαν οι Τούρκοι από μέσα. Γι' αυτό και κράτησαν και τον Πατριάρχη μετά για να χειραγωγεί του Έλληνες υπόδελους και να μην εξεγείρονται. Αυτή λοιπόν εδώ το γεωγραφικό κομμάτι που λέγεται Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να σκλαβωθεί εάν οι βιβεβαιικούς Με Να πιστεύετε στον εαυτό σας σαν λαό έχουμε μεγάλες δυνατότητε, ένας καταπληκτικός λαός έχει μεγάλες δυνατότητε. Σε κανέναν άλλον μην εκχωρείτε την εξουσία σας, μην, την εξουσία μας μάλλον, μην έχετε ανασφάλειες. Προστατεύτε τους ανθρώπους σας, ενωθείτε μαζί μας σε μια τεράστια ενιαία επανστρατιά που θα σταματήσει αυτή την ξεφτύλα και αυτή την υποδύλωση. Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Έρχομαι ξανά σε σένα, δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου, δυο φιλιάς Όλα μοιάζουν χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα, παίρνω φόρα από τη δική σου